ισκονομωτή το του, Πατρός και του... το ποιητό του μου στη μήν. Μας δίνει φրանη η και τα πάντα πληρών, θεσσαυρό, και να ζωή, <noise> <noise> και <noise> σου και και επιθυμία του ανθρώπου να γνωρίσει και να αγαπήσει τον Θεό δεν υπάρχει αλλιώς πνευματική ζωή γι' αυτό το λόγο κανείς ρωτάει τι είναι πνευματική ζωή πως μπορώ να ακολουθήσω πνευματική ζωή δεν είναι η τήρηση κάποιων θρησκευτικών διαδικασιών χωρίς λόγο και περιεχόμεντου ούτε πάλι η κατανόηση κάποιων πνευματικών νοημάτων η βάση της πνευματικής ζωής, η ουσία της το περιεχόμενό της ξεκινάει από μια βαθύτατη επιθυμία του ανθρώπου να γνωρίσει και να αγαπήσει τον Θεό δεν είναι είναι η πνευματική ζωή ή η πίστη μας μια ιδεολογία υπάρχει πολλές φορές αυτή η πλανερή άποψη που επηρεάζει και την στάση ζωής μας ότι ο χριστιανισμός η ορθοδοξία είναι μια σπουδαία ιδεολογία ακόμη η αληθινή ιδεολογία είναι η αλήθεια η αίσθηση και η τοποθέτηση ότι ο Χριστιανισμός ή η Ορθοδοξία είναι η αλήθεια είναι ένα ψέμα. Γιατί είναι ψέμα. Γιατί η έννοια της αλήθειας δεν προσδιορίζει την έννοια του πόθου και της αγάπης προς τον Θεό αλλά την αντικειμενοποίηση του προσώπου σε έννοιες, νοήματα και ιδεολογήματα. Έτσι, κανείς μπορεί εύκολα να αναλύει, να περιγράφει, να κατανοεί έννοιε θεολογικές ή πνευματικές ή φιλοσοφικές, αλλά να αδυνατεί αυτό να μετατραπεί σε πράξη, σε ζωή, σε διαδικασία σχέσης. Έτσι, ένας μεγάλος κίνδυνος που υπάρχει στην ζωή της Εκκλησίας, στην πνευματική ζωή, είναι η ιδεολογία είτε αυτή η ιδεολογία προσδιορίζεται ως υψηλή φιλοσοφική έννοια ή ως μια μορφή ηθικισμού που εκφράζει έναν πιο έντονο συντηρητισμό. Ούτως ή άλλω δεν είναι δικασία σχέσης με τον Θεό. Για παράδειγμα κανείς μπορεί να πτύσει διάφορες θεολογίες φιλοσοφίες που να έχουν σχέση με την πνευματική ζωή αλλά να εκφράζουν αυτά των πόθων και την αναζήτηση μιας προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Όπως δε και μια ε, έννοια της Εκκλησίας καθηκόντων ή κανόνων μέσα από τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να βρει έναν τρόπο να εξυλαστεί, να, θε, να νιώσει καλά με τον εαυτό του, να απενοχοποιεί στον εαυτόν του. Και, έτσι, και η σχέση μας, η πνευματική, η διαδικασία αυτή είναι ένα διάλογος με τους νόμους και τους κανόνες σε μία προσπάθεια να προστατεύσουμε τον εαυτό μας την εικόνα του και όχι μία ενεργοποίηση του πόθη για τον Θεό. Η ιδεολογία ή... Η ιδεολογία, ξέρετε, δεν το λέμε εύκολα, δεν λέμε ότι είμαι θα ιδεολόγη, αλλά τι λέμε, ζητούμε την αλήθεια, λέμε, αλλά μία πρόσωπη αλήθεια. Μία αλήθεια στην οποία δεν μετέχουμε προσωπικά σε μία δικασία σχέσης. Έτσι. Η ιδεολογία ενέχει τον κίνηδινο να δημιουργήσουμε ένα δικό μας Θεό και να λατρεύουμε το ίδιο που πλάθουμε. Και υπάρχει έτσι η υποκειμενική αλήθεια. Η ιδεολογία λοιπόν που για τον καθένα ερμηνεύεται διαφορετικά ίδιες λέξεις έχουν τελείως διαφορετικό περιεχόμενο για τον καθένα μας εάν δεν υπάρχει άλλο κριτήριο εσωτερικό πνευματικό ο άνθρωπος, ο καθένας δημιουργεί ένα δικό του Θεό που δεν είναι ο αληθινός Θεός. Είναι πλάσμα του νοός μας. Και τις περισσότερες φορές είναι απεικόνιση του εαυτού μας. Και έτσι ε, πλάθουμε το είδωλο το οποίο το λατρεύουμε. Ένα στοιχείο που είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας είναι αυτό. Ότι η πνευματική ζωή είναι βαθύτατη επιθυμία να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε τον Θεό όχι αναζήτησης της αλήθειας με την αφηρημένη και ιδεολογική νένεια και όταν η πίστη μας δεν είναι τόσο δυνατή είναι ανεμική, είναι ανύπαρκτος για να δικαιολογήσουμε την υπαρξιακή μας υπόσταση ή την υπαρξιακή μας ταυτότητα ως ορθοδόξους χριστιανούς λέμε, ε, αναπτύσσουμε σημαντικές θεολογικές έννησες ή φιλοσοφικές για να καλύψουμε την ενοχή και την έλλειψη της απιστίας μας ή της ολιγοπιστίας μας. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι οτιδήποτε έχει σημασία στη ζωή μας εφόσον και μόνο εφόσον μας οδηγεί προς τον Θεό. Τίποτα δεν έχει σημασία ή τα πάντα έχουν σημασία. Τι εννοούμε με αυτό. Η σχέση μας, η κάθε σχέση μόνο έτσι καταξιώνεται εφόσον μας συνάπτει με τον Θεό. Αν η επικοινωνία των ανθρώπων, η σχέση των ανθρώπων, αν η ζωή μας η καθημερινή δεν μας οδηγεί προς τον Θεό, δεν μας δημιουργεί μια οικίωση του Θεού και μια ε, ε, ε, ένωση με τον Θεό, τότε είναι τελείως αδικαιολόγητη. Δεν έχει περιεχόμενο, δεν έχει νόημα. Και αυτό δεν το λέει κανείς για λόγους ηθικούς, αλλά αφήνει ένα κενό στην καρδιά μας. Δεν αφήνει πληρότητα. Έτσι λοιπόν, ούτε η αγάπη Ούτε ο κόπος, ούτε η άσκηση, ούτε η αρετή έχουν σημασία από μόνα τους. Να λοιπόν η διάκριση, ένα παράδειγμα, του ιδεολογήματος από την ζωή. Κάποιος μπορεί να ομιλεί για την αγάπη σαν έννοια, σαν ιδέα, αλλά να μην προσωποποιείται η αγάπη. Στο πρόσωπο του Χριστού και του κάθε Χριστού που είναι αδελφός μας. Άλλο λοιπόν ιδεολογία και άλλο πράξη και ζωή. Μα αυτή την έννοια λοιπόν σημασία έχει οτιδήποτε ενεργοποιεί την χάρη του Θεού εντός ημών. Δεν έχει επομένως σημασία καμία σχέση όσο όμορφη και αν είναι αν δεν μα ενώνει και με τον Θεό. Δεν είναι μια δυνατότητα προσέγγισης του Θεού. Ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν ζούμε, ό,τι και αν λέμε έτσι καταξιώνεται ή έτσι καταδικάζεται. Έτσι δικαιολογείται ή έτσι είναι αδικαιολόγητο. εφόσον γίνεται μία δυνατότητα προωθητική δύναμης προς την αλήθεια. Δηλαδή προς το πρόσωπο της αλήθειας των Χριστών. Έτσι μπορούμε να αξιολογήσουμε τη ζωή μας. Έτσι μπορούμε να αισθανθούμε τη ζωή μας. Έτσι μπορούμε να ξεφύγουμε από τη μετριότητα. Ποιος τρόπος υπάρχει για να μπορέσει ο άνθρωπος να μπει, να υποψιαστεί, να ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα είναι η αναζήτηση και η έβρεση ενός προσωπικού μας χώρου απομόνωσης ψυχή η οποία δεν επιζητεί την απομόνωση έναν χώρο απομόνωσης όπου θα εργαζόμεθα την ευχή, δηλαδή την προσευχή, δεν μπορεί να αφυπνιστεί. Ο χώρος απομόνωσης όπου ο άνθρωπος θα εργαστεί την ευχή είναι εκ των στην πνευματική ζωή. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος αλλιώς, δεν μπορεί να υπάρχει ζωή. Αυτό είναι πολύ κουραστικό, φαίνεται τελείως ανιάρο. Εμεί θέλουμε να χτίζουμε σπίτι, να χτίζουμε κτίρια, να κάνουμε φιλανθρωπικά έργα, να κάνουμε κηρύγματα, να κάνουμε οικογένειε, να κάνουμε παιδιά, να κάνουμε κτήματα, να θυσιάζουμε τα πάντα. Αλλά δεν αντέχουμε και δεν μπορούμε. Είναι εξαιρετικά επώδυνο να έχουμε ένα χώρο απομόνωση που θα τον αγαπήσουν αυτόν τον χώρο. Και θα ζήσουμε σε αυτόν τον χώρο και θα ζωντανέψουμε σε αυτόν τον χώρο. Όχι παρακολουθώντα του τείχου, αλλά κρατώντα τον χώρο και κάνοντα τον χώρο μα χώρο αιωνιότητο μέσα από την Ευχή. Να ζωντανέψει ο χώρο, θα ζωντανέψει ο χώρο, θα ζωντανέψει η κτήση, θα ζωντανέψει γύρω μα τα πράγματα εφόσον ζωντανέψει η καρδιά μα μέσα σε αυτή τη δικασία τη ευχή. Αλλά τώρα αρχίζει όλη η προσπάθεια. Μόλι όμω αρχίσω την ευχή, που στην πραγματικότητα ο Χριστός μα χαρίζει την ευχή, η ευχή και τα πάντα μα τα χαρίζει ο Θεό. Από εμά ζητάει την διάθεση, τον κόπο. Τι, είναι, τι δίνουμε εμείς στην την ευχή, Δίνουμε τον λόγο μα. Τι έχουμε να δώσουμε τα λόγια μας για να μπορέσει να δώσει ο Θεός την χάρη. Τέλος πάντων, μόλις αρχίσει ο άνθρωπος την ευχή, αρχίζει και ο αγώνας. Τι γίνεται, θα αρχίζω, θα αρχίζω την ευχή, μετά θα την αφήνω, μετά θα ταράσσωμε, μετά θα μου μπαίνουν οι λογισμοί, μετά θα θυμάμαι κάτι άλλο, μετά θα έχω τις αγωνίες μου, μετά του φόβους μου και αρχίεται ένα βάχαλο μέσα μας. Τότε αρχίζει ο αγώνας, τότε αρχίζει ο πόλεμος. Άνθρωπος ο δεν απομονώνεται και δεν προσεύχει, δεν ξέρει τι σημαίνει πόλεμος. Μόνο εάν μπούμε σε αυτή την εσωτερική ησυχία, δεν είναι, χρειάζεται να πάμε στην έρημο... σε ένα δωμάτιο να έχουμε, να κλειστούμε μισή ώρα, είναι αρκετό. Τότε αρχίζουμε να βλέπουμε τι γυρέται, τότε αρχίζουν τα πάθη μας να βγαίνουν... τότε βλέπουμε τη βρωμιά που υπάρχει στην καρδιά μας, τότε αναγνωρίζουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Επομένως άλλο θεωρίες περί Θεού και άλλο η πράξη για τον Θεό. Το περιεχόμενο της ευχής ποιο είναι το περιεχόμενο της προσευχής είναι η αναζήτηση του Θεού. Δεν είναι να μας λυθούν τα προβλήματα. Δεν είναι να εκπληρωθεί το αίτημά μας. Η ευχή τι είναι. Είναι η ενωτική τάση του ανθρώπου με τον Θεό. Γι' αυτό κανείς... Πολλές φορές υπάρχει μια απορία. Μα γιατί να προσεύχομαι. Δεν βαριέται ο Θεός να μας ακούει. Δεν βαριόμαστε λέμε τα ίδια και τα ίδια. Η ευχή στην ουσία είναι η ενωτική τάση του ανθρώπου προς τον Θεό. Είναι το ανθρώπινο στοιχείο που μπορώ να προσφέρω προς τον Θεό. Των λόγων μου δηλαδή. Η ευχή όμως... Και αυτό είναι που κρίνει τη ζωή μας, γι' αυτό δεν το αντέχουμε. Η ευχή, αν την κάνουμε σοβαρά και την δεχθούμε ότι είναι πρώτης των κυρίων έρχων της ζωής μας, προποθέτει και ανάλογη ζωή. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος στην απομόνωσή του, που στην ουσία είναι πραγματική κοινωνία τότε, όταν ακούει κάποιος τη λέξη απομόνωση φαντάζεται κάτι αντικοινωνικό τότε είναι η ώρα που ο αληθινός άνθρωπος μπορεί να κοινωνήσει να γίνει κοινωνικός κοινωνώντας με τον εαυτό του, με τον Θεό και αποκτώντας τις δυνατότητες αληθινής κοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους Τότε λοιπόν εφόσον άνθρωπος δουλεύει έτσι σοβαρά και γευτεί κάτι αυτή την ώρα και αρχίζει κάτι να δουλεύει μέσα του, αυτό δεν θέλει να το χάσει. Και αρχίζει τότε να καταλαβαίνει από τι μπορεί να το χάσει. Καταλαβαίνει για παράδειγμα ότι η υπολογία του ξοδεύει αυτό που πήρε. Άρα καταλαβαίνει ότι η πολυλογία είναι μαρτεία. Δεν, δεν είναι για την είπε ο Χριστό, τη ζει ο ίδιο βιωματικά. Γεύεται μια χαρά στην ώρα που βλέπει την ησυχία που υπάρχει μέσα του, τη χαρά που μπορεί να έχει. Καταλαβαίνει μετά ότι πλεονεξία. Να, να, κάνω εκεί, να κάνω και το άλλο, να φτιάξω τα μαθήματά μου, τα σπίτια μου, τα χρήματά μου. Γίνεται μια παραζάλη, με ξενερώνει και δίνει χάρη του Θεού. Άρα καταλαβαίνω ότι η μέρη μέρημνα είναι πρόβλημα. Η μέρη μέρημνα είναι αμαρτία. Καταλαβαίνω μετά και η κατάκριση είναι αμαρτία. Και ο πονηρό λογισμό είναι αμαρτία. Και τι κάνει ο άνθρωπο τότε, Δεν απομακρύνεται από τη ζωή, αλλά προσαρμόζει τη ζωή του σε αυτό που κυοφορείται μέσα του. Σε αυτό που αρχίζει να λειτουργεί μέσα του. Γι' αυτό η ευχή. Είναι παιδαγωγική, μιας πράξης αληθινής και χριστιανικής. Έτσι μαθαίνουμε το θέλημα του Θεού. Όπως για παράδειγμα μια γυναίκα που είναι έγκυος. Δεν πάβει να είναι έγκυος, δεν πάβει να ζει, δεν πάβει να εκκαιοφορεί, αλλά προσέχει τούτο, προσέχει το άλλο, μην πάθει ζημιά αυτό που εκκαιοφορείται μέσα της. Έτσι όταν ο άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία της ευχή. γίνεται μια διαδικασία σύλληψης, μια διαδικασία πνευματικού τοκετού. Και καταλαβαίνει πότε ζημιώνεται αυτή η διαδικασία, πότε ακυρώνεται αυτή η διαδικασία, πότε ζωντανεύει αυτή η διαδικασία και πότε όχι. Μπαίνει λοιπόν ο άνθρωπος σε αυτή τη δικασία της ευχή και με αυτόν τον τρόπο μπαίνει σε μια δικασία νήψεω που λένε οι Πατέρες μα. Προσέχει. Γίνεται βάζη φύλακαν στον εαυτόν του και προσέχει τον οποιοδήποτε λογισμό και καταλαβαίνει του εχθρού όταν έρχονται. Τους εχθρούς λογισμούς. Αν όμω, η ζωή μας είναι σε μία προχειρότητα και η προχειρότητα σημαίνει η απουσία του χώρου και του χρόνου της ευχή. Προχειρότητα σημαίνει η ιδεολογικοποίηση της πνευματικής ζωής ή μια ε, μορφή Θεού που, που υπάρχει μέσα μας που δεν είναι ο αληθινός Θεός. Έτσι, το πρώτο μέλημά μας σε αυτή τη διαδικασία της πνευματικής πορείας είναι να φυλάξουμε την καρδιά μας από τι, από τους λογισμούς. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου σε αυτή τη διαδικασία προσέγγιστούν οι λογισμοί. Να το πούμε απλά καταλάβετε ποια γυναίκα ερωτευμένη θα ανεχότανε την ώρα που είναι σύντροφος απέναντι να σκέφτεται κάτι άλλο. Τρελαίνεται. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι να σκέφτεται κάτι, δηλαδή κάτι άλλο, να μην την παρακολουθεί. Έτσι λοιπόν και οι λογισμοί είναι ο αποπροσανατολισμός του ανθρώπου από το έργο που έχει. Και ο διάβολος τι κάνει, όπως μια μανούλα θέλει να αφήσει να είναι ήσυχη και να ασχολείται κάτι ο παιδί της και να δει έναν παλάκι, ένα δωράκι βάσει την τηλεόραση να δει και να ξεχνιέται. Έτσι τι κάνει ο διάβολος, μας φέρει μέρημνες απασχολήσεις, λογισμούς για να χάσουμε αυτήν τη διαδικασία της πνευματικής πορείας έτσι λοιπόν λένε οι πατέρες φυλάξατε την καρδία από λογισμών αλλοτρίων λοιπόν γι' αυτό το θέμα θα απασχοληθούμε τους λογισμούς τον πόλεμον των λογισμών το οποίο έχει Βασική αξία και είναι μεγάλο θέμα στην πνευματική μα πορεία. Βεβαίω, ο κάθε άνθρωπο μπορεί να χωρίσει του λογισμού σε πνευματικού, ψυχικού, ψυχολογικού, βιολογικού, οτιδήποτε που να έχει στο μυαλό του. Όμω, οι λογισμοί είναι λογισμοί. Να δούμε λοιπόν τον πόλεμο των λογισμών και πώ αντιμετωπίζονται. Κανείς μπορεί να φαντάζεται πως επικίνδυνοι λογισμοί είναι οι λογισμοί της αμαρτίας. Αυτό είναι η μεγαλύτερη απάτη. Ο λογισμός στη διαδικασία της ευχής πάντοτε είναι αλότριος, πάντοτε είναι κάτι ξένο, πάντοτε είναι εμπόδιο της σχέσης μας με τον Θεό. Ακόμα και ο ευσεβής λογισμός την ώρα της ευχής είναι επικίνδυνος πολύ δε περισσότερο ότι φτιάχουμε σενάρια υποδεικνύουμε στον Θεόν φανταζόμαστε και μπουρδουκλώνεται ο νους μας με διάφορους συμβολισμούς ή σημεία και τέρατα έτσι λοιπόν όταν κάνω προσευχή δεν έχω το δικαίωμα να επιτρέψω ο λογισμός στο νου μου. Γιατί παρεκκλίνει ο νους μου και χάνεται η ενότητα της καρδιάς μου στην προσευχή. Γίνεται ένα αποπροσανατολισμό. Το περιεχόμενο της ευχή πάβει να είναι η αναζήτηση του Θεού, είναι ο λογισμό μου. Το περιεχόμενο της προσευχής δεν είναι ο Χριστό, είναι η γυναίκα που θα βρω, είναι ο άντρα που θα βρω, είναι το πρόγραμμα που θα μου λυθεί, είναι τα οικονομικά που θα μου λυθούν, είναι το βάσανι που έχω στην καρδιά μου, είναι τα πάθη που νιώθω. Παρεμβάλλονται αυτά. Είναι τα παράσιτα οι λογισμοί που δεν με αφήνουν να έχω κοινωνία με τον Θεό. Οι λογισμοί είναι και τα παράσιτα στις σχέσεις μας. Έτσι λοιπόν ό,τι παρεμβάλλεται μεταξύ εμού και του Θεού είναι εμπόδιο και εμπόδιο είναι ο κάθε λογισμός που μπαίνει σε αυτήν την διαδικασία, σε αυτή την πορεία. Δεν έχω λοιπόν το δικαίωμα να επιτρέπω κανέναν λογισμό την ώρα της προσευχής. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί αν το ψάξουμε καλύτερα μέσα μας, θα δούμε εν τέλει ο άνθρωπος τι είναι αν ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Ένα σύνολο λογισμών είναι. Τι είναι ο άνθρωπος και μάλιστα ταυτιζόμαστε με τους λογισμούς. Έχουμε χάσει τα μυαλά μας με τους λογισμούς. Χάσαμε την ταυτότητά μας. Χάσαμε το είναι μας, χάσαμε την αρχοντιά μας, χάσαμε την αξιοπρέπειά μας, όπως μας θέλει ο Θεός. Χάσαμε την ελευθερία μας, χάσαμε την αναπαυσή μας. Ακόμη και η πνευματική ζωή έγινα σύνολο λογισμών, Θεολογικό είναι στο λογισμό. Χάσει να απεκδιθούμε όλα τούτα τα πράγματα. Να αποκτήσουμε την καθαρότητα του παιδιού ω προ τους λογισμούς. Λοιπόν, να δούμε μερικά πράγματα για αυτόν τον πόλεμο των λογισμών. Είναι τρεις βασικές αιτίε πηγές των λογισμών που θα δούμε. Η μία αιτία των λογισμών είναι αυτό που έχουμε στην καρδιά μας. Η αγάπη μας, το πάθος μας, ο πόθος μας. Μία αφορμή λογισμών είναι η πόθη της καρδιάς μας. Μία άλλη αφορμή λογισμών είναι η προσπάθεια να δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Αν ψάξουμε πίσω από τους λογισμούς μας, πάντα υπάρχει μια προσπάθεια να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Και τρίτη αιτία λογισμών, είναι οι λογισμοί εναντίον του πλησίον μας. Κάντων των πατέρων μας χοντροκομμένα, ε, υπό ομάδε θα βρούμε πάμπολες. Η αιτία λοιπόν των λογισμών είναι η αγάπη που έχουμε στην καρδιά μας... Ένα. Δεύτερον, η προσπάθεια μας να δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Και τρίτον, είναι η διαδικασία των λογισμών για τον διπλανό μας άνθρωπο. Λοιπόν, οι λογισμοί είναι πιο δυνατοί και έντονοι στην ησυχία και στη μόνωσή μας. Όταν ο άνθρωπος είναι στην ησυχία και στη μόνωση, όταν δεν μπορεί να καλύψει τον καιρό του χρόνου, όταν έχει ύπνια, όταν ταλαιπωρείται το μυαλό του από χίλια δύο πράγματα και είναι πιο δυνατή στην προσευχή. Πας να προσευχηθείς και τότε σου βγαίνουν όλα. Ακόμα και τι έφαγες και τι πρέπει να φας μετά. Και πόσα γραμμάρια έχασες. Όλα τότε μπαίνουν στο μυαλό μας και τι θα γίνω, τι θα φτιάξω. Θυμάμαι και το γείτονα και τη γειτόνισσα και τα σπίτια μου και τα αυτοκίνητά μου και τα παιδιά μου και την εκκλησία μου και όλα. Τότε, έρχονται στο κεφάλι μας, αν όμως έχουμε κάτι να δούμε, για παράδειγμα Σταύρο, θέλω τον Άρη να δω, ε. ξεχνώ τους λογισμούς μου όλα, γιατί έχω κάτι δυνατό μέσα μου, την αγάπη, τον Άρη. Αν είχα όμω ανάλογη αγάπη για τον Χριστό δεν θα είχα λογισμούς. μου είναι τελείως κενό, αδιάφορο. τι να μου πει ο Χριστός τώρα. Είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι κάτι χειροπιαστό. Είναι κάτι που μπορεί να μη την ειδονή. Οπότε... Κερδίζ... Α, συγγνώμη, ηρακλή θέλω να <laughs> Λοιπόν... Να μην εκθέτουμε πρέπει να προβάλλουμε την ομάδα μας. Λοιπόν... Θέλω... Και τι λέω. Αχ, δεν μπορώ. Το κεφάλι μου καζάνιγε με του λογισμού. Έχασα τον ύπνο μου. Ταλαιπωρούμε. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Και λέω, θέλω να απελευθερωθώ από αυτού τελείω και δεν μπορώ. Όλοι το λέμε αυτό. δεν το λέμε. Αχ, πάτε ρε λογισμού. Μήπω εγώ δεν θέλω να απελευθερωθώ από αυτού. Έτσι λέμε όλοι. Είναι ένα ψέμα αυτό. Και θα το δούμε γιατί είναι ψέμα. <laughs> Τότε που λέω αυτό το πράγμα, ότι θέλω να ελεύθερο από του λογισμού, δεν αντέχω. Με κούρασε το μυαλό. Ναι, θέλω τότε υπάρχει αρχή του αγώνος τότε αρχίζει το μαρτύριο τότε είναι ο μαρτυρικός αγώνας να αποφασίσω να αρνηθώ τους λογισμούς να πολεμήσω τους λογισμούς αλλά με ποιον τρόπο πολεμούνται με ποιον τρόπο φεύγουν οι λογισμοί χρειάζεται για να οι λογισμοί να καταλάβουμε το εξής ότι οι λογισμοί είναι αλότροι ότι είναι Κάτι ξένο σε μας και έχουμε τη διάθεση να μας αφήσουν. Εάν λοιπόν καταλάβουμε ότι οι λογισμοί είναι κάτι ξένο από εμάς και έχουμε διάθεση να φύγουν οι λογισμοί από εμάς τότε κατά κανόναν, ο Θεός τους παίρνει. Και μάλιστα πολύ σύντομα το ότι μένουν οι λογισμοί και δεν φεύγω γρήγορα, είναι γιατί δεν κατανοούμε ότι κάτι ξένο προ εμά το αγαπούμε το λογισμό. Είμαστε ερωτευμένοι του λογισμού μα, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και λέμε, από τη μια είμαστε ερωτευμένοι, κρατούμε το λογισμό μα, και από την άλλη, όταν κουραστούμε, Αχ, δεν προκουράστηκα. Θέλουμε και να του κρατούμε, θέλουμε και να μην ταλαιπωρούμεθα. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσει ο άνθρωπο να απελευθερωθεί από του λογισμού, πρέπει να πάψει να του αγαπά, να πάψει να του πιστεύει, να πάψει να είναι η περιουσία του. Έτσι λοιπόν, εμείς στο βάθος δεν καταλαβαίνουμε ότι ο λογισμός είναι κάτι αλότριον και ξένο τη σχέση μας με τον Θεό. Το χειρότερο από όλα, ξέρετε τι είναι, Πιστεύουν πως αυτός είναι ο δρόμος για να βρούμε τον Θεό. Χωρίς την εκπλήρωση του λογισμού μας, χωρίς την ανάλυση του λογισμού μας, χωρίς την κατανόηση του λογισμού μας, πιστεύουμε ότι θα βρούμε τον Θεό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πλάνη. Αντί να διώξουμε τελείω του λογισμού, εμεί του καρτάμε να του αναλύσουμε, να του κατανοήσουμε. Γιατί πιστεύω αν δεν έχουμε εξασφαλίσει την κατανόηση του λογισμού μα, τι θέλει να εξασφαλίσουμε. Ναι, θα εξασφαλίσουμε Θεό. Αλλά ποιον, Το ψεύτικο Θεό. Το είδολο του εαυτού μα, δεν είναι αυτό ο Χριστό. Αυτό που συναντούμε είναι ο διάβολο, δεν είναι ο Χριστό. Είναι ο αντίχριστος. Είναι το δημιούργημα τη φαντασία μα, τη πτώση μα, του πάθου μα, τη πλάνη μα. Οπότε ο άνθρωπος για να μπορέσει να στεναντήσει τον Θεό πρέπει να καταλάβει ότι ο λογισμός του, οποιοδήποτε, οποιοσδήποτε, όσο θεοφιλής λογισμός και αν είναι, είναι αυτό που στέκεται μεταξύ αυτού και του Θεού και του εμποδίτηση. Είναι ο φραγμός μεταξύ μόνο και του Θεού. Για να παίζει αυτός ο φραγμός πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι εμπόδιο και να έχουμε τη διάθεση να φύγει. Αν λειτουργήσουμε έτσι και ζητήσουμε από τον Θεό από την καρδιά μας σύντομα στον αγώνα, σαν φύγουν οι Όπω για παράδειγμα, το μάτι δεν αντέχει ότι υπάρχει μέσα μα. Όταν υπάρχει κάτι μέσα μα ξένο στο μάτι μα, αμέσω θέλουμε να το βγάλουμε. Βάζουμε νερό, κλείνουμε το μάτι, ανήκουν να φύγει. Βάζουμε κολλήρια να φύγει. Έτσι λοιπόν, και στην ψυχή, όταν έχει υγεία, ή θέλει την υγεία, ή κατανοεί την πτώση τη και δεν εμπιστεύει στον εαυτό τη, καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάτι ψεύτικο, κάτι ξένο, πρέπει να το αποβάλει. Δεν το αντέχει. Δεν είναι υγεία αυτό το πράγμα. Είναι λεπορία. Ερώτημα. Γιατί όμω μα προσβάλλει ο λογισμό, Για τον το λόγο, και αυτή είναι αιτία που είπαμε και στην αρχή, γιατί υπάρχει ανταπόκριση στην καρδιά μα. Πού πέφτει ο κεραυνό, εκεί που υπάρχει συνάφεια. Πού έρχεται ο λογισμό, εκεί που υπάρχει συνάφεια στην καρδιά μα. Δεν έρχεται τυχαία ο λογισμό μα, υπάρχει υπόστρωμα, υπάρχει συνάφεια στην καρδιά μα που ελκύει το λογισμό, όπω ο κεραυνό πέφτει εκεί που υπάρχει συνάφεια. Έτσι λοιπόν μπαίνει ο λογισμός στην καρδιά μας. Τι είναι ο λογισμός μου. Είναι κάτι που αγαπώ. Πρόσωπο είναι. Πράγμα είναι. Επιθυμία είναι. Ιδέα είναι. Φαντασία είναι. Αυτό γίνεται ο λογισμός. Και αποκτά υπόσταση για μένα. Έχει υποστατική αξία ο λογισμός μου. Έτσι λοιπόν οι λογισμοί... Δεν είναι βεβαίως ξένη προς αυτό που υπάρχει στην ψυχή μου το πάθος μου, την επιθυμία μου την αγάπη μου αλλά όμως είναι ξένο ως προς την φύση μας δηλαδή αυτό δεν μας τροφοδοτεί δηλαδή αυτό δεν μας τρέφει δηλαδή αυτό δεν είναι ζωή Για παράδειγμα να πούμε πιο πρακτικά Λέμε ότι ο λογισμός είναι κάτι που αγαπώ. Οι λογισμοί είναι ανάλογα με τις επιθυμίες της καρδιάς μου. Δηλαδή, όταν εγώ αγαπώ τον εαυτό μου, αγαπώ την εικόνα του εαυτού μου, γίνεται ο εαυτός μου λογισμός. Πώς? Θέλω πάντα να τον προστατεύω. Πάντα έχω αγωνία. Πάντα έχω φοβία, έχω ανασφάλεια, έχω ενοχές, έχω συγκρούσεις μέσα μου, έχω ταραχήν. Έρχονται μετά οι απογοητεύσει, η ταλαιπωρία. Τι είναι όλο αυτό το πράγμα, είναι γιατί η καρδιά μου είναι προσκολλημένη στον εαυτό μου. Για παράδειγμα, αν η καρδιά μου προσκολλημένη στα πράγματα, όλος ο λογισμός μου είναι εκεί, θα το κερδίσω. Θα το κερδίσω με τον πιο εύκολο τρόπο, με τον πιο έξυπνο τρόπο. Θα πληρώσω λιγότερα πράγματα, θα πάρω το καλύτερο πράγμα, θα με δικήσει ο άλλος, θα προσπαθήσω να ξεγελάσω τον άλλον. Όλη αυτή η διαδικασία των λογισμών μέσα μου, που σπέρνονται και έξω μου και στο περιβάλλον μου, είναι αποτέλεσμα αυτού του σφιχταγκαλιάσματος του ανθρώπου από τον εαυτό του. Αυτή είναι η αγάπη μας, ο εαυτό μας και αυτό γεννά τους λογισμούς, γεννά την ταλαιπωρία. Αν ο άνθρωπος είναι ελεύθερος εσωτερικά και αποδέχεται με απλότητα τον εαυτόν του και τη ζωή του και δεν έχει αγωνία να προστατεύσει τα δικαιώματά του, τα συμφέροντά του ή τον εαυτόν του ποτέ δεν θα έχει λογισμό που θα παρευληθεί μεταξύ αυτού και του Θεού. Θα έχει καθαρή την ευχή, θα έχει ελεύθερη προσευχή. Θα έχει ένα παυτική προσευχή Ο άλλο κουράζεται, φτιάχνει να πετύχει, ζαλίζει τις λογισμούς αγωνίες Και τι κερδίζει, το πολύ πολύ ένα σπίτι Ποτέ δεν θα έχει χαρά στην προσευχή του Ο άλλος είναι χαλαρός ήρεμος και έχει τη χαρά της καρδιάς του Τον αναπαύει ο Θεός και κερδίζει τα πάντα Έτσι λοιπόν, οι λογισμοί δεν μας έστειλε το ταγκαλάκι, το διαβολακι έτσι Υπήρχε μέσα μας υπόστρωμα Ήταν οι αγάπες που είχαμε στην καρδιά μας είτε είναι επιθυμίες μας, ήταν τα πάθη μας, είτε είναι που αυτά εκδηλώνονται με τη μορφή του λογισμού που ξεκινά ένας λογισμός και γίνονται χιλιάδες συλλογισμοί. γιατί αν θέλει να προστατεύσει τον εαυτό σου, το δίκαιό σου αυτό είναι μια κουβέντα, ένα λογισμός που θα γεννήσει έναν τρόπο ζωής θα γεννήσει ένα ήθος ζωής που θα εκφράζεται κυρίω με την απομόνωση με το κλείσιμο στον εαυτό μας γιατί λειτουργούμε φοβικά την ζωή μας Βλέπουμε αντίπαλα τους ανθρώπους Δεν λειτουργούμε με αυτή την άνεση που δίνει ο Θεός Επειδή ακριβώς υπάρχει έλλειψη ενότητος μέσα μας Μέσα από τη δεκάση του λογισμού Μας είναι αδιανόητη η γνησία έννοια της ενότητας και αγάπης Δεν την κατανοούμε Τη βάζουμε πάντα από όρου δικαιοσύνης Τη βάζουμε κάτω από όρου των λογισμών. Δεν αντέχει άνθρωπος να έχει σχέση, εάν αυτοί δεν στηρίζουν τους λογισμούς του, στη λογική του. Δεν είναι σχέση αυτό, είναι κατάρα. Αν θέλουμε να στηρίξουμε μία σχέση στη διαδικασία του λογισμού μας, της λογικής μας, ε, αυτό είναι μία μεταπτωτική διαδικασία ανθρώπων που θέλουν μία συναλλαγή, αλλά έξω από το σώμα του Χριστού. Δεν είναι Χριστός αυτό, δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Είναι διάβολος αυτό. Είναι διαβολική αυτή η σχέση. Γιατί διαβολική, γιατί πάντα θα διαβάλετε; Πάντα θα υπάρχει ο φόβο, πάντα θα υπάρχει η ενοχή, πάντα θα υπάρχουν οι λογισμοί. Για να μπορέσει ο άνθρωπο να λειτουργήσει με το λόγο του Θεού, πρέπει ο άνθρωπος να στηρίζει τη σχέση έξω από τη λογική, έξω από του λογισμού, μόνο στο λόγο του Θεού. Μόνο στην έξοδο από τον εαυτό μα, την έξοδο από το συμφέρον μα. Αλλιώ ο άνθρωπο θα μπουρδουκλώνεται. Πω, πω, πω. Μα όλο το περιχώματο των εξομολογήσουν αυτό είναι. Οι άνθρωποι από αυτό πάσχομαι. Σου λέει τώρα, ας πούμε, δεν μπορώ πάτρι στο σπίτι. Είναι και πεθερά μου και οι μου άστα να πάνε. Είναι. Πω, πω, πω. Και τι γίνεται. Ε, μου είπε, ρε παιδάκι μου, για παράδειγμα τώρα λέμε. Τι χριστία είναι χαΐρη, γυναίκα και δεν κοινωνεί. Επιτρέπα μου πει αυτό το πράγμα. Ε, τι σου είπε. Άρα, μέσα μας υπάρχει ακαταστασία, υπάρχει προδιάθεση γιατί έχουμε το πάθος μας και ο καθένας μας ενοχλεί το παραμικρό να γίνει και γίνονται σενάρια μέσα μας. Πρέπει ο άνθρωπος λοιπόν να δει τι γίνεται. Λοιπόν μια βασική λοιπόν αιτία των λογισμών είναι αυτό που αγαπούμε, είναι το πάθος μας, είναι επιθυμία μας. Δεύτερη αιτία λογισμών είναι η διάθεσή μας να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Αν παρακολουθήσουμε τους λογισμούς μας, θα διαπιστώσουμε κάτι άλλο πριν από αυτό, γιατί πολλοί άνθρωποι να σε αυτό να απογοητευτούν και να πούν «Πω πω λογισμους που έχω, πω, α, έτσι είμαι». Τι κάνουμε τότε, πολύ απλά, λέμε ε, να είναι ευλογημένο που είμαστε έτσι. Και σταματούν οι λογισμοί. Είναι να αρχίσουμε γιατί μπορεί να έχει τέτοια παγίδα. Αχ, έτσι έχουν αρκεί μου, Αχ, τι είμαι. Άθλιο άνθρωπο. Δεν έχω σωτήρια. Και απογοητεύομαι. Και μετά του λε η Αμαρτίνε απογοήτευση. Αχ, αμάρτησα. Έχω απογοήτευση. Και ξανά απογοητεύεται. Έτσι, τέτοια ταλαιπωρία έχουμε. Αυτοί είμαστε. Δόξα τον Θεό. Να είναι ευλογημένο. Και τι κάνουμε. Κατεφεύγουμε στον Θεό. Ζητούμε το ελαιό του. Πρέπει να πάψει αυτό το παραμύθι. Γιατί δεν το κάνουμε. Γιατί το να ταλαιπωρούμε τον εαυτό μα. Είναι μια ειδωνική αυτολίπηση. Θέλουμε πάντοτε να είμαστε θύματα. Θέλουμε να είμαστε πάντα πονεμένοι για να κλεγόμαστε, για να εκτονώνουμε την ανάγκη μα για ειδονή. Είναι ειδονή να κλέμε. Και πρέπει να είμαστε καημένοι για να κλέμε. Και πρέπει να είμαστε και αμαρτωλοί για να κλέμε. Έτσι δεν είναι. Α είμαστε αμαρτωλοί, α είμαστε οτιδήποτε. Δεν υπάρχει καλάμι. Υπάρχει μετάνοια και μέσα από το καλάμι υπάρχει ελπίδα και χαρά. Είναι χαρμολύπη. Λοιπόν, επομένως, ας είμαστε τέτοιοι, τέτοιοι όλοι είμαστε, δεν υπάρχει πρόβλημα. No problem. <χει> Αυτό που είναι πρόβλημα να μην μπορούμε να εμπιστευτούμε την αγάπη του Θεού και να στηρίζουμε τα πάντα στον εαυτό μας. <χει> λοιπόν, αν παρακολουθήσουμε τους λογισμούς μας, θα διαπιστώσουμε ότι πάντοτε δικαιολογούμε κάτι που έχουμε μέσα μας. Κάτι που είναι κακό και θέλουμε να το καλύψουμε. Βγάζουμε ένα λογισμό, δεν πήγα εκκλησία. Ε, δεν μπορούσα, ήμουν κουρασμένο. Πρέπει, παιδί μου είναι και έτοιμο να αρρωστήσω και είναι και χειμώνα, όσα μικρόβια. Μπορεί να κολλήσουμε και κάτι. Κάτσε σπίτι σου. Θα το δω από την τηλεόραση. Έχει, το 4Ε. Είναι απόδειμο, λειτουργεί, χρημή τα πάντα. Λοιπόν, όταν θέλουμε, βγάζουμε ένα λογισμό, το κάθεται να δικαιολογήσουμε την πράξη μα και θα δούμε πίσω από κάθε λογισμό άρχιντε να δικαιολόγηση του εαυτού μα. Θέλω λοιπόν με το λογισμό να καλύψω την αμαρτία μου. Την πράξη μου, τον θυμό μου, την ζήλια μου, την κατάκρισή μου. Τότε, τι γίνεται όταν εγώ έχω ένα λογισμικό θυμού, ζήλια, θόνου, το δικαιολογώ. Δεν αυτό εγώ ο πάτερ μου, ο μπαμπάς μου μόνο με, την, με τον αδελφό μας χωλημένα ποτέ. Φτιάχνουμε τους λογισμούς και μας αρέσει αυτό. Μα τακτοποιεί ωραία τα πράγματα μέσα μας για να δικαιολογήσουμε τον ανταγωνισμό, τη ζήλια και φτιάχνουμε τα. Σενάρια, γίνεται και τυχαία κάτι, το, το ερμηνεύουμε σύμφωνα με τα μάτια που έχουμε <coughs> και αν ένα λάθος έκανε ο μπαμπάς μας και κάτι άλλο δεν το ξέρουμε, μας το βρίσκει ο σατανάς ο σατανάς συνεφευρίσκει και λάθη που δεν υπάρχουν τα φαρνερώνει γιατί να φουντώσει μέσα μας στη διαδικασία αυτή που θα μας ικανοποιήσει Λοιπόν, τότε μπαίνουν οι λογισμοί για να τα τακτοποιήσουν όλα και να μας βγάλουν λάδι δε για εκείνο, δε το άλλο η εντάξει εγώ φταίω που θύμωσα εγώ φταίω που ζήλεψα εγώ φταίω που κουτσουμπόλεψα εγώ φταίω που κατέκρινα ήρθε πάτερ μου τώρα μεγάλη εβδομάδα τρώει γύρω μπροστά μου εγώ φταίω που κατέκρινα με κόλασε είχα εγώ την ησυχία μου Πήγα στη λειτουργία, στη λειτουργία να κοινωνήσω την Κυριακή, σπρώχναν οι γιαγιάδες και «Πάπα, τι χριστιανοί αυτοί αυτή, δεν κολάστηκα, τι κοινωνία είναι αυτή που κοινώνησα». <Συκλή> Φυρίσουμε κάτι να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Και μόνοι μας να είμαστε, η σκιά μας θα μας φταίει. <Συκλή> τα, τα DNA τα γονίδια πώς τα λένε, αυτά φταίνε. <Συκλή> Στην πραγματικότητα όμως, ο λογισμό τι είναι, είναι απόρρια της εν ενιμίνα αμαρτίας, mm -hmm. της ικούσις, αυτή η αμαρτία που είναι κατική μέσα μας. Mm -hmm. και αυτή λοιπόν η αμαρτία μας κάνει ασθενή την βούλησιν και την δύναμη και αδύναμη την καρδιά να αγαπήσουμε τον Κύριον και αρρωστένου και μας αρρωσταίνει. Mm -hmm. λοιπόν η αμαρτία εξασθενεί την βούλησιν αδυνατίζει την καρδιά μα δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Κύριο και αρρωσταίνουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην δικαιολογούμε τους λογισμούς μας. Μην τους βάζουμε μέσα μας. Μην τους κουβεντιάζουμε κυρίως. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο να κουβεντιάζουμε τους λογισμούς μας. Και είναι και το πιο βολικό αυτό, γιατί αν κουβεντιάζουμε τον άλλο, μπορεί να έχει και αντίθετη γνώμη. Με το λογισμό μα τα βρίσκουμε πιο καλά. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να μην δικαιολογούμε του λογισμού μα, να μην κουβεντιάζουμε μαζί του, να μην του βάζουμε μέσα μα, να μην του δεχόμαστε. Όσο κουβεντιάζουμε του λογισμού μου, τόσο του οικειοποιούμε. Ταυτίζουμε μαζί του, γίνομαι ένα. Υπάρχουν άνθρωποι, όχι λίγοι, οι περισσότεροι που γίνονται τόσο μηχανικά οι λόγισμοί και σκέψεις, που είναι τρομερό. Δεν μπορεί να συγχάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Γίνεται η αρχή, μπαμ, κάτι και αμέσως γίνεται ένα κουβάρι, ξελίνεται λογισμό. Αυτόματα. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία αυτό. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να συγχάσει έτσι. Ούτε να κοιμηθεί, ούτε οτιδήποτε άλλο. Βλέπει κάτι, το ερμηνεύει διαφορετικά, άστα να πάνε είναι. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, πρέπει να κάνει, αγώνα, να κάνει τι, τι πακούνε κάνει, να μην κουβδιάζει ποτέ με το λογισμό του. Καλών και κακών. Θα του έρθει. έρθει ο λογισμό, α του έρθει. Α μα έρθει ο λογισμό. Μην δώσουμε χώρο. Μην ταλαιπωρήσουμε τον εαυτό μα. Α υπάρχει, βρε παιδί μου. Έναν κίνημα να το κουβδιάσουμε κιόλα, να το καλλιεργήσουμε κιόλα. Μια-δύο-τρει, στο τέλο θα φύγει, θα μειωθεί. Θα φύγει ο ένα, θα φύγει ο άλλο. Θα αρχίσει να αναστέλει ο να αναπνέει λίγο. Ξέρετε, αυτό που δεν μα αφήνει πνευματικά να αναπνεύσουμε είναι οι λογισμοί μα. Μα πνίγουν. Οποιασδήποτε μορφή. Και μάλιστα, αν μπλεχτεί πολύ το μυαλό του ανθρώπου, δει και την εξή απάτη. Όχι τώρα, τι να εξουμοληθώ. Πού να εξηγώ τώρα στον παπά ότι αυτό σημαίνει εκείνο και το. Ε, για μένα, πού να καταλάβει τι σημαίνει το ένα και το άλλο. Και νομίζω ο άνθρωπος, ότι θα σάλεψε, ότι μπερδεύτηκε, ότι τρελάθηκε. Γιατί είναι τόσο επιλεγμένοι μπλεγμα... οι λογισμοί του, που θεωρείται ότι είναι αυτό του χαζό. Αλλά όλοι έτσι είμαστε. Οι λογισμοί πάντα χαζό. Αλλά όλοι έτσι είμαστε. Οι λογισμοί πάντα χαζοί Πάντα πλεγμένοι. Μην συνηγοριέστε, μην παραξενευόμαστε. Και νομίζω πω δεν θα μα καταλάβει ο άλλο. Ζούμε αυτό το πράγμα. Πού, πω, πω, αν καταλάβουν τι σκέφτηκα, ο, πα, πα, πα, αν υποψιαστούν, τι σκέφτηκα και πώ φαντάζομαι τα πράγματα και πώ τα ερμηνεύω, το κεφάλι μα έτσι είναι, μήλο είναι. Γυρίζει. Θα δω την ντομάτα και θα πάω μετά στου οικολόγου, θα πάω στο Βόρειο Πόλο, στους πάγους που λιώσαν, στο θερμοκήπιο. Άστα να πάνε. Είναι. Θα σκέφτομαι τι αρκούδες πολιτικέ που δεν έχουν να ζήσουν θα θυμηθώ το Skype που το έδειξε έργο, θα, μετά θα θυμηθώ τα πολιτικά... δεν θα χάσω την προσευχή μου. Έτσι είπαν αυτό. Από ένα απλό πράγμα, να αφήσω το λογισμό, θα πάει στην Αμερική. Μπορώ, λοιπόν, μπορεί να κλαίγομαι ότι με βασανίζουν... και ότι δεν τους θέλω, αλλά στην πραγματικότητα... συμφιλιώνομαι μαζί του. Και δεν ζω χωρί αυτούς, χωρίς τους λογισμούς για τον απλούστα τον λόγων ότι η βάση και η αιτία των λογισμών είναι να με δικαιώσουν οργανώνω τα πράγματα έτσι ώστε να βγω λάδι να δικαιωθώ να αυτοδικαιωθώ για αυτό το λόγο. ναι με λέω ότι με πονούν λογισμοί αλλά στην πραγματικότητα τους θέλω τους αγαπώ είμαι συμφιλιωμένος μαζί τους είναι μια προσπάθεια δικαιωσής μου οι γιατί Άρνηση του λογισμού σημαίνει άρνηση της δικαιωσή μου. Μόνο αν πιστεύσω ότι η χάρις του Θεού είναι αυτή που πραγματικά με ελευθερώνει, με αναπάβει και με δικαιώνει, τότε μπορώ να αντισταθώ και να του αρνηθώ. Άρα η προϋπόθεση να αντισταθώ στους λογισμού είναι η πίστη. Αν πιστεύσω ότι όποιος κι αν είμαι, ό,τι κι αν έχω κάνει υπάρχει ένας σταυρός που με σώζει, υπάρχει ένας Θεός που με αγαπά, που με λυτρώνει, τζάμπα, δωρεάν, χάρη τη Θεού εστέσαι σωσμένη. Μα αυτή λοιπόν την έννοια βγαίνει ένα άλλο θεολογικό πρόβλημα στην πράξη. Η λογισμοί μου είναι η δικαιοσύνη μου και η άρνηση του λογισμού είναι η πίστη. Από το τι επιλέγω δείχνει αν πιστεύω στον Θεό ή στον εαυτό μου. Τέλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι. Αν ακολουθώ του λογισμού μου, στην προσπάθεια μου να αναπαυτώ, να δικαιωθώ, να του αναλύσω, είναι ο εαυτό μου λογιστή. Είναι η δικαίωσή μου. Προσπαθώ να βρω την έννοια τη σωτηρίας, τη προσωπική, δια του εαυτού μου δια του λογισμού μου. Στηρίζομαι στον εαυτό μου. Η άλλη περίπτωση να πω ότι, τι να μου δώσει λογιστή. Εγώ θέλω ανάπαυση αληθινή και πιστεύω ότι ο Χριστός θα μου τη δώσει Αρνούμε αυτούς και ζητώ το ελαιός του ζητώ τους καρπούς της ταυρικής θυσία του και πάω να σκέφτομαι τέλος δεν υπάρχει ένα πράγμα σκέφτομαι να προσεύχομαι, να ζητώ το ελαιός του του δίνω το λόγο μου του υπόσχομαι το αφήνω τα πάντα λογοδένομαι με τον Θεό γίνεται λογοδοσία με τον Θεό και ζητώ την αγάπη του τότε αυτό δείχνει ότι είμαι ένας Χριστό είμαι μέσα στον Θεό. Καταλάβατε, οι λογισμοί δεν είναι απλό πράγμα. Δείχνει τι πιστεύουμε. Τον εαυτό μα τον Χριστό, τέλο. Υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει. Λέμε, έμορφε, δεν αμάρτησα πολύ. Έμορφε να αναλύσουμε θεολογικά, να πούμε φιλοσοφικά. Εδώ είναι η φιλοσοφία στην πράξη. Εδώ είναι ο Χριστός ή ο διάβολος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στη ζωή μα, στην πρακτική, την καθημερινή, τα απλά πράγματα. Και λέμε, έλα, μωρέ, απλό πράγμα ήταν. Τι έκανα. Μα όλα αυτά μπορεί να φανεί ο Χριστό ή ο Αντίχρηστο. Η ο η ζωή μα. Η αμαρτία δεν είναι τόσο ανέκλεψα, είναι τι στάση ζωή έχουμε που είναι ρυθμιστικό όλη μας στη ζωή σετέλει και ρυθμίζει αυτό αν έχουμε χαράν ανάπαυσηί ή όχι μέσα μας ή αν έχουμε ταραχή Δυστυχώς, λοιπόν όσο και αν δεν το ομολογοί οι λογισμοί μας είναι ο εαυτός μας η περιουσία μας και πως να τον αρνηθούμε η λογισμή μας είναι η περιουσία μας πως να τον αρνηθούμε τον εαυτό μας πως να αρνηθούμε την περιουσία μας εύκολο είναι Δεύτερο σημείο είναι αυτό η τρίτη αιτία, λοιπόν, και πηγή των λογισμών ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι οι λογισμοί για τους ανθρώπους. Λένε οι πατέρες μας, μη λογίσαστε τί περί τεινός ανθρώπου ή πράγματος του αιώνος τούτου. Μη σκέφτεστε, μην έχετε λογισμό για κανέναν άνθρωπο και κανένα πράγμα. Του αιώνος τούτου. Τι περι ανθρωπου η πραγματος του αιωνος τουτου μη σκεφτεστε μην εχετε λογισμο αυτό. Να σκε... μην σκεφτόμαστε τίποτα ούτε για άνθρωπο ούτε για πράγμα. Πάντοτε έχουμε να κάνουμε με ανθρώπου, συγγενείς, φίλου, εχθρού, το περιβάλλον μα. Μη λογίζεστε, μη, λογίσα... μη λογίζεστε τι περί τίνο ανθρώπου. Μη σκέφτεστε τίποτα για έναν άνθρωπο. Για ποιον λόγο, τι σημαίνει αυτό, τι προεκτάσει για αυτό το πράγμα. Έχω μια απορία. Τι να πατέρομαι, θα σκεφτώ τώρα, αυτό είναι καλό ή κακό. Το βλέπω, είναι ξεκάθαρο. Είτε καλό σκεφτό, είτε κακός είναι παγίδα. Και ποιο λόγο. Αν σκεφτώ ότι άλλος είναι καλό ή κακός, αμέσως χάνω τον Θεό. Πώς τον χάνω. Εάν τον κρίνουμε σαν καλό, πιθανό, να μην πούμε οπωσδήποτε, θα μας επιτεθεί ο λογισμός και θα μας πει. Θα νιώσουμε απογοήτευση ή μειονεξίαν και θα βάλουμε τον Θεό. Γιατί να μην και εγώ έτσι, εγώ είμαι καλύτερος ή χειρότερος. Και αρχίζει μια σύγκριση με τον άλλον άνθρωπο. Εκτός αν το πω καλός, αλλά εγώ νιώθω καλύτερος. Τότε έχω την πολυτέλεια να μοιράζω βραβεία. Είσαι καλός, αλλά όχι σαν εμένα. <ΣΣ1> και νιώθω και πολύ καλά με τον εαυτό μου, που είμαι και φιλάνθρωπος. Λοιπόν, εάν χαρακτηρίζω τον άνθρωπο ως κι κινδυνεύω από την απογοήτευση και τη μειονεξία που θα μου δημιουργήσει ο λογισμός, ο οποίος θα μου επιτεθεί αμέσω. Εάν τον βγάλεις τον άλλον κατώτερόν σου από σένα, θα πέσεις σε εγωισμό. Έτσι κρίνεις τον άνθρωπο και χάνεις τον Θεό. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που αυτό πρέπει να το ψάξουμε πολύ μέσα μας είναι το εξή. Η γνώμη που έχουμε για κάποιον ή ο λογισμός γίνεται αφετηρία και αιτία απομονώσεώς μας από αυτόν. Από τη στιγμή... Που θα έχουμε μία γνώμη, ένα λογισμό για κάποιον άνθρωπο. Να το εξηγήσουμε επίση, το καλό και το κακό, μην παρερμηνευτεί. Δικαιούμε να επενέσω κάποιον. Δικαιούμε να, να πω μία καλή στον άλλο αλλά να μην γίνει λογισμό αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, όπω και δικαιούμε να πω κάτι στραβό στον άλλο αλλά να μην γίνει λογισμό αυτό. δικαιούμαι να δουλέψω και να βλέπω τι κάνω στη δουλειά μου, αλλά να μην γίνει λογισμό αυτό το πράγμα. Δηλαδή σκέφτομαι και δεν σκέφτομαι, κρίνω και δεν κρίνω, έχω γνώμη και δεν έχω γνώμη. Όταν βλέπω κάτι καλό στον άλλο, το τελεπινώ, μπράβο, τι καλό αυτό που έκανες, αλλά δεν σχημοποιείται μέσα μου μια μορφή λογισμού για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν γίνεται έννοια μέσα μου, όπως αντίστοιχα και για το κακό. Δηλαδή δεν γίνεται κατάσταση στην καρδιά μου, που γίνεται φραγμός την ώρα της προσευχής μου. Εάν την ώρα της προσευχής μου υπάρχει ένας λογισμός για κάποιον, είναι εμπόδιο. Εκείνη την ώρα του το λέω, εκείνη την ώρα του συναντώ, εκείνη την ώρα μελετώ το θέμα, εκείνη την ώρα του συζητώ. Δεν γίνεται όμως λογισμός μέσα μου, καλός ή κακός. Έτσι λοιπόν, η γνώμη που έχουμε για κάποιον, ακόμη και ο λογισμός, γίνεται η αφιετηρία απομονώσιώς μου από αυτόν. Μόλις θέσω τον εαυτό μου έναντι ενός ανθρώπου, κατά τρόπων, κριτικών ή λογιστικών Ευθύ αμέσως υψώνου οχυρά τύχη ανάμεσα στις μένα και σε αυτό τελείωσε γι' αυτό οι έξυπνοι δεν μπορούν να έχουν σχέσεις <χω> πρέπει να παράλληλα με έξυπνος να έχεις και αρετή για να έχεις σχέση εξυπνάδα χωρίς αρετή χωρίς ταπείνωση είναι απομόνωση εξυπνάδα με αρετή είναι αληθινή γνώση και σχέση. Έτσι λοιπόν, ο κριτικό ή ο λογιστικό τρόπο που προσεγγίζω κάποιον αμέσω με, απο... με απομονώνει από τον άλλο. Υψώνει οχυρά. Γίνεται χωρισμό. Χάνεται η κοινωνία. Δεν μπορώ να, να κοινωνήσω κιόλα. Λένε κάποιοι, Πάτε, Μπορώ να κοινωνήσω. Έφαγα, Αλλάδο, Τιλαδιρό. Βρε, Παλκάρι, Μα αφού δεν κοινωνήσει τον άλλο, έχει βρε παλκαρι αφου δεν κοινωνησει τον αλλο εχει λογισμου για τον άλλο. Τι να κοινωνήσεις. Αφού είσαι χωρισμένο από τον άλλο. Αμα, Πάτε, δεν μπορείτε να νικήσει του λογισμού. Ε, στο Θεό. Καταλάβει το λάθος σου, για να μπορέσει να κοινωνήσει του Θεού, να δείξει ότι έχω με το πάθο, αλλά δεν θέλω και το δείχνω αυτό. Με το λόγο μου, με την κίνησή μου, με την πράξη μου, με τον αγώνα μου. <laughs> από την ημέρα λοιπόν εκείνη που έχω λογισμών και γνώση και γνώμη για τον άλλον άνθρωπο, χωρίζομαι από τον αδελφό μου και την κοινότητα. Από την ημέρα εκείνη που θα υψωθεί ένα λογισμό, μια γνώμη, μία γνώση που στην ουσία είναι δαιμονική γνώση, υψώνεται φραγμός έναντι του αδελφού μου, απομονώνουμε και χωρίζουμε από την κοινότητα, από την οικογένεια, από την ομάδα. Και συνήθω, όταν κρίνω τους βγάζω όλους άχρηστους. Μέσα... Σε ελάχιστο χρόνο λογισμών ψάξαμε και μελετήσαμε και είδαμε ποια είναι η αμαρτία που μπορεί να φέρει με πιο γρήγορο ρυθμό την πτώση και, το, και την καταστροφή. Είναι οι λογισμοί. Για ποιο λόγο. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο λογισμών είναι δυνατό να γίνει στο μυαλό μας ένας τόπος ναυαγίων. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο λογισμών το μυαλό μα μπορεί να γίνει τόπος ναυαγίων και αν δεν τα ξέρω όλα όπως είπαμε και προηγουμένως και αν δεν ξέρω όλα τα άσχημα του άλλου θα μου τα βρει ο διάβολος αυτή είναι η δουλειά του ο διάβολος θα με κάνει πονηρών να βρίσκω και πράγει αληθινά και ψεύτικα ο λογισμός στην ουσία είναι ένα, ένας περίπατος ένα ξεστράτισμα της καρδιά μας να μην συνάψουμε ποτέ φιλία με τον λογισμό ποτέ έρωτα γιατί θα μας ακατέψει στο τέλος αυτό που αληθινά σακατεύει των άνθρωπων είναι η φιλία και η έρωτας με τους λογισμούς. Που είναι ευθύνη μας. Στο χέρι μας είναι. Αν θα ανοίξουμε κουβέντα μαζί τους. Και δεν ξέρετε οι λογισμοί δεν είναι αυτό που φαίνεται. Α, να το πολεμήσουμε όρθινας λογινός κατά κρίση του πολεμού. Είναι τι υπόστρωμα υπάρχει. Είναι ποια αιτία υπάρχει. Είναι τι υπόβαθρο υπάρχει. Είναι τι πνευματική επιλογή έχουμε κάνει, είναι τι στάση ζωής έχουμε εν τέλει. Αυτό είναι το δύσκολο, αυτή είναι η αιτία του κακού, αυτή είναι η πτώση μας η πραγματική. Ο λογισμός είναι το σύμπτωμα που μαρτυρεί μία εσωτερική κατάσταση. Αυτήν οφείλουμε να ελέγξουμε, αυτήν να διορθώσουμε, αυτήν να μελετήσουμε. Και εκεί κρίνεται τι έχουμε επιλέξει να ζήσουμε. Και τελικά το μεγάλο βάσανό μας είναι ο εαυτός μας. Η λογισμοί μας είναι η προστασία του εαυτού μας. Είναι ο εναγώνιος αγώνας να θεοποιήσουμε να τον εαυτό μας. Να τον κάνουμε Θεό χωρίς την χάρη του Θεού. Με τις δικές μας δυνάμεις. Με τη δική μας τακτική. Με τους δικούς μας εσωτερικούς, νοητικούς και συναισθηματικούς μηχανισμούς. Και στερούμεθα τη χάρη του Θεού. Και τι παθαίνει ο άνθρωπο, πέρα από το πνευματικό πρόβλημα, παθαίνει και ψυχικό νόσημα. Έρχεται η κόποση, η ψυχική, η νοητική, η συναισθηματική. Δεν μπορεί ο άνθρωπο να σκέφτεται καθαρά μετά. Κουράζεται η καρδιά του, έρχεται η μελαγχολή, η κατάθλιψη, η απογοήτευση. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Οι πολύλογε μα έχουν σακατέψει. Μα έχουν μπουρδουκλώσει τα συναισθήματα και τα βιώματα. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το αληθινό από το ψεύτικο και. Αν θέλετε, ο μηχανισμός της υπάρξεώς μα ο ψυχικός, που έχει να κάνει με τα βιώματα, έχει κουραστεί τόσο πολύ και δεν μπορούμε ούτε να χαρούμε, ούτε να λυπηθούμε. Και η χαρά μας κουράζει και η λύπη μας κουράζει. Και χάθηκε αυτή η ζωντάνια, αυτή η ζωτικότητα του είναι μας να μπορούμε να χαιρόμαστε με τα απλά πράγματα και να απολαμβάνουμε τη ζωή. Και έτσι και χαρά να δούμε δεν χαιρόμαστε και ο Χριστός να μας φανερωθεί, δεν μας πλουτίζει. Και κοινωνούμε και είμαστε ανέσθητοι και εξομολογούμε ότι δεν αλλάζει τίποτα μέσα μας και τίποτα δεν βιώνουμε. Αυτή η αδυναμία να βιώσουμε, να ζήσουμε είναι αποτέλεσμα της κόπωσης που δίνουν οι λογισμοί. Γι' αυτό τι μας μένει είναι ένα απέραντο ήμαρτο. Και να σταματήσουμε αυτό να λειτουργεί πολύ. Να το ξεκουρδίσουμε, να το πάυσουμε, να το νεκρώσουμε αν θέλετε, να το σταυρώσουμε, να γίνουμε σαν τα μικρά παιδάκια. Να απεκδιθούμε τη δύναμη του, λόγου, του δικού μας λόγου και να δυθούμε το λόγο του Θεού. Ερωτήσεις. <χωρή> ναι, ναι, πάρε το μικρό <χωρή> να ακούγεται, ναι, ναι, ναι. <χωρή> Πέταξε το από χέρι σε χέρι. <χωρή> <χωρή> Ερώτησε το παλικάρι και με την Ναι, ναι. Για να ξεχάσουμε τους λογισμούς και να ζήσουμε πρέπει, κατά άποψή μου, να, να τα καλά με τον εαυτό σου. Να προσπαθείς να κάνεις κάτι να ξεχνιέσαι. Άμα θες να ζήσεις Μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα. Αυτό που, που πρέπει, για να αποκτήσει νόημα μια ζωή, για, με μένα κατά άποψη μου, είναι να, να δουλεύεις και να κάνεις αυτό που επιθυμείς. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ασφα, το σου? Δημήτρης. Δημήτρη, Ασφαλός. οι λογισμοί δείχνουν ότι δεν, έχουμε, δεν είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Έχεις δίκαιο σε αυτό. Και το ζητούμενο είναι αυτό να φανεί, ότι είμαστε καλά με τον εαυτό μας και να διορθωθεί. Αλλά όχι όμως να καλύψουμε την έλλειψή μας γεμίζοντα τον εαυτό μας με διάφορα πράγματα, να δουλεύουμε συνέχεια και να διασκεδάζουμε συνέχεια. Αυτό είναι το ναρκωτικό για να κρυφτεί η αλήθεια μας. Δεν διορθώνεται ο εαυτό μας με αυτά, πρέπει να δουλέψουμε τον εαυτό μας. Και αν γίνουμε ανάπηροι κάποια στιγμή και δεν μπορούμε να δουλέψουμε ή κουραστούμε, και μα κουράσει και η και είμαστε μόνοι. Τότε βγαίνουν όλα στον ύψιστο βαθμό και είναι δύσκολο να συμμαζέψουμε τα πράγματα. Ασφαλώς, λοιπόν ο, ο λογισμό δείχνει ότι δεν είμαστε καλά. Με αυτό και πρέπει να γίνουμε καλά. Και για να γίνουμε καλά, πρέπει να απομακρυνθούμε από του να μην ακούμε του λογισμού, να μην με να μην, μας, να μην Αυτή μια είναι. Δύο τρόποι υπάρχουν: η να προσευχόμαστε χω... χωρί να δεχόμαστε του λογισμού. Οι λογισμοί θα υπάρχουν. Δεν θα του αφήσουμε να μπουν μέσα μα, θα προσευχόμαστε. Δεν θα προσπαθούμε να του αναλύσουμε ή να του απαντήσουμε ή να του λύσουμε για να του υπερβούμε, γιατί ο διάβολο μα είναι έναν εύκολο λογισμό. Στα Αγγλικά το υπερβαίνουμε, μα βάζει άλλου δέκα δύσκολου. Και μετά γίνεται ένα, ένα, ένα, ένα πλέγμα απίστευτο. Έργο το διαβόλου να αυτό μου βάζει ένα λογισμό. Εύκολο. Αχ, να τον κάνω. Το λύσω για να μπορέσω να προσευχηθώ. Και εκεί που το λύνω μου βάζει άλλε 10 άλλες απορίε, και γίνεται άλλοι λογισμοί και γίνεται χαμό. Λοιπόν, δεν πιάνω διάλογο με το λογισμό μου. Καθόλου, α υπάρχει. Δεν του δίνω τροφή. Δεν τον αυξάνω. Δεν τον πολλαπλασιάζω. Ένα. Δεύτερο, μένω μόνο στην προσευχή και στα λόγια τη προσευχή. Και δεύτερο, καλύπτω τον καιρό μου χρόνο δημιουργικά. Δεν χρειάζεται να προσευχούμε συνέχεια. Δεν είναι για όλου η συνεχή προσευχή. Πρέπει το μέτρο μα. Πρέπει να υπάρχει ένα σωστό συνδυασμό και προσευχή και εργασία. Και αν θέλει, και παρέα με ανθρώπου, κοινωνία. Παρέα η οποία λειτουργεί προωθητικά προ αυτή την πνευματική πορεία, όπω είπαμε και στην αρχή. Έτσι λοιπόν, και θα δουλέψω, και θα έχω φίλου, θα κοινωνικοποιηθώ και θα διασκεδάσω. Αλλά αυτά είναι βοηθητικά στοιχεία. Το βασικό είναι να αποκόψει το λογισμό από μέσα μου. Όχι χωρίς λόγο, αλλά με βάση την προσωπική μου σχέση με τον Θεό, με την προσευχή και την πίστη. Μπορώ ίδια. να κάνω άλλη μια ερώτηση. Ναι, ναι. Αυτό που είπατε, ότι οι άνθρωποι κρίνουν τους άλλους, είτε καλό κάνεις, είτε κακό, μέσα στην κοινωνία θα, σας, ε, θα σε κρίνει. Ή θα τους κρίνουμε. Και αυτό που είπατε, ότι όποιος έχει προσώτα και δεν έχει ταπείνωση, μένει στην, απομ... στην απομόνωση. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω όμω γιατί η αμαρτία έχει τόσο γλυκό συνέστημα. Ξέρω και εγώ. Πρέπει. Να... <laughs> η άνθλια είναι γλυκιά. <laughs> Κανεί άλλος? Ποιος είναι? Απευθύνεται το λόγο σε μένα. Ναι, ναι. ναι. Θα να ρωτήσω: πολλές φορές όταν πάμε να προσευχηθούμε, έστω και αν πιέσουμε τον εαυτό μα, βλέπω ότι κουραζόμαστε αμέσω γιατί είμαστε πολύ σαρκικοί. Και αν καταφέρουμε και χαλαρώσουμε λίγο, το πρώτο πράγμα που έρχεται δεν ξέρω σε μένα προσωπικά τουλάχιστον είναι η νίστα. Η νίστα. Η... Ναι, η νίστα, ναι. Δηλαδή το πρώτο η κουρέση και το δεύτερο η νίστα. Λόγω τη αρχικότητά μα. Αυτά πώ μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Είναι πολύ αλήθεια αυτό που λέτε. Όταν ο άνθρωπο είναι κουρασμένο, είναι ταλαιπωρημένο, μόνο του πάει να ξεκουραστεί, να προσευχεί, πιανίστα. δεν πιανίστα. Μισή... Είπατε τη μισή αλήθεια όμω. Η άλλη μισή έχει να κάνει και η λύπη και η αγάπη μα για αυτό το πράγμα. Γιατί αν κάποιο γουστάρε κάνει κάτι, ξεχνάει και κούρασε και τα πάντα, ε. Αν έχει. Είναι... και ότι δεν έχουμε πόθο για αυτό που κάνουμε. Και η σωματική κόποση, αλλά δεν έχουμε και πόσο να κάνουμε κάτι τέτοιο. Πάντως, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, να επιλέξουμε χρόνων, τρόπων και τόπων που είναι βοηθητικός για να μην έχουμε τόσο νύστα. Ή αν κάτι το θέλουμε, πραγματικά θα το βρούμε. Άρα, μας λείπει ο πόθος και η αληθινή διάθεση για κάτι τέτοιο. Και έτσι το αφήνουμε τελευταίο, τελευταίο. Κάνουμε και τι δουλειέ μα, διαβάζουμε και την εφημερίδα, βλέπουμε τι ειδήσει, βλέπουμε τα παράθυρα και τι τα... πόρτε. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Στο τέλο είμαστε πτώμα, δεν να κάνω τίποτα. Κουράστηκα, είναι βάσταν η ζωή και δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Εάν όμω κανονίσω να έχω λιγότερο ένταση σε αυτά που κάνω, ξέρετε, δεν είναι μόνο χρόνο, και με τι ένταση κάνω κάτι. Να μειώσω την έντασή μου σε αυτά που κάνω. Να περιορίσω τα άσχετα πράγματα και να κάνω ένα Σωστότερο πρόγραμμα και καλύτερη διαχείριση του χρόνου θα βρω αυτή τη δυνατότητα. Και όταν εθιστώ στο να προσευχηθώ, θα νιώθω ότι δεν μου πάει με αυτή την ηρεμία που είχα να πω να φωνάζω μετά ή να τρέχω από εδώ και από εκεί. Ρυθμίζεται και ανάλογα η προσευχή μου. Άλλο. Ε, πάτερ, εδώ πάνω. Πού είστε, ε, Α. Ε, Επειδή δεν ήμουν από την αρχή στην ομιλία σα, αν κατάλαβα καλά. Οι λογισμοί στην πράξη είναι οποιαδήποτε σκέψη έχουμε, η κάθε σκέψη που έχουμε, σκέψη μας. Οποιαδήποτε σκέψη εχμαλωτίζει την καρδιά μας την ώρα της προσευχής και μας παρεμποδίζει από τη σχέση με τον Θεό και οποιαδήποτε σκέψη που γίνεται αιμονή και βάσανο στην καθημερινότητά μας και μας εχμαλωτίζει την καρδιά Επομένω, δεν είναι όλε οι σκέψει. Σαφέστατα. Δεν θα τα μαθήματά σου, τη δουλειά σου, το πρόγραμμά σου, πώ μπορεί να είναι τα οργανώσει, τα mm. πράγματα, να σκεφτεί τι πρέπει να πει στον άλλο, τι να σου πει. Ασφαλώ όχι. Τότε <Τι> <Τι> θα, ήμασταν... <Τι> θα ήμασταν ρομποτάκια. Εντάξει, αυτό <Τι> γιατί. <Τι> ναι, ναι, ναι μένα μου δημιουργήθηκε εντύπωση <Τι> ότι κάθε σκέψη είναι. Όχι, όχι. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Δηλαδή, προσευχή πατέρα, η ευχή είναι μόνο εκείνο το ιδίωρο ή το συγκεκριμένο χρόνο. Δεν προεκτείνεται και στην καθημερινή. Προσευχή. Η βάση της προσευχής μας είναι αυτός ο προσωπικός χρόνος που όταν άνθρωπος ασκηθεί σε αυτήν προσευχήνονται τα πάντα και το φαγητό και το μαγείρεμά σου και η δουλειά σου και το τραγούδι σου και τα πάντα. Αλλά αυτό είναι πολύ προχωρημένο, δεν είναι για μα ακόμα. Λοιπόν, πέστε, το μικρόφωγη που είναι. Η τελευταία ράτωση, γιατί δεν πέρασε ο χρόνο και θα κάνουμε τις ερωτήσεις, την επόμενη φορά έχουμε πολλά να πούμε, θα συνεχίσουμε. Στου λογισμού συμμετέχουν όλοι εσείς, οι αισθήκε για πολύ όραση και ε, όταν ε, λένε προσεγγί, μπορεί να, από μουσική να φεύγει. Να να να <κλήκρια> από την όραση μπορεί να ανακαλύψει κάποιο. Όταν φωνάζεις δεν μπορεί να σκεφτόμαστε πώ Ναι, ε, γιατί ενδιαφέρεσαι να ακουστεί. Σαρτολογισμό. Ε, δια... <κλήκρια> ε, ε, Απλώ σε βοηθέ είναι αυτή η προσευχή. Και η προσευχή. Σαφέστατα. Ε, και, και με αυτό που είπατε όμω μου δημιουργήσατε. Ε, και μετά είχατε κάνει λάμψη το πολύ. Όχι, είπατε, ναι, είπατε όταν βλέπω κάτι, ακούω κάτι. Διασπάται ο νου μου. Ε, αν είσαι θλιμμένο και έχει ένα μεγάλο πειρασμό, βλέπει και δεν βλέπει, ακούς και δεν ακού. Άρα δεν είναι δοσμένη η καρδιά μα στην προσοχή. Γι' αυτό φεύγουμε και από τα μάτια, από τι σκέψει και τι ακούε. Αν άνθρωπο έχει ένα βαθύτατο πόνο ή πόθο μέσα του, τι γίνεται δίπλα του δεν βλέπει. Και δεν ακούει. Είναι επικεντρωμένο σε αυτό που έχει. Άρα δεν έχουμε ιδιαίτερο πόθο για την προσευχή. Και η προσευχή είναι πάντα φωναχτή. Όπω θέλει, αρκεί να είναι προσευχή. Λοιπόν, ε, την επόμενη ε, τρίτη. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι, ε, λέγε Κατερίνα, τελευταίο. Γιάννη, τελευταίο, μια ερώτηση. Τελευταία. Ναι, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Ε, όταν έχουμε πρόβλημα λογισμών, και συχνά η λύση είναι να καταφύγουμε στην προσευχή, αν κατάλαβα καλά. Όχι, η διαφορία είναι. Αδιαφορία. Α, δεν δεν είναι. γίνεται προσευχή για να βγούμε από του λογισμού, γιατί τότε απολυτοποιούμε και δίνουμε υπόσταση στο λογισμό. Προσευχή τι κάνουμε για τη σχέση μα με τον Χριστό. Mm. Του λογισμού τα διαφορούμε. Δεν απογοητευόμαστε, δεν κάνουμε κουβέντα μαζί του. Και όταν δεν μπορούμε ακόμα να. Διευκόντων Αγίων Πατέρων, κυρίε και κύριοι Σου μου ελέσσουν και όσων είμαστε.